Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Είναι μια ακόμη έξ ex-libris στα μικρόφωνα του σταθμού Μιχάλης, Μάικ Μπουκλάβερ. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια ευχάριστη συντροφιά, αυτό το απογευματινό διορό της Κυριακή, όπως και κάθε Κυριακή. Καταρχάς, να πω χρόνια πολλά, για μια ακόμη φορά, σε όσους δεν παρακολούθησαν την Πασκαλίνη μα εκπομπή. Και εντάξει, το καταλαβαίνω, νήμερα το Πάσχα... Ήταν και πάρα πολύ Ήταν αρκετός κόσμος βέβαια Εδώ που μας άκουσε Αλλά πάρα πολλοί από εσά ε, αποουσιάζατε Επομένως χρόνια πολλά σε όλους Και να μην ξεχάσω όπω ξέχασα το πρωί Και ευτυχώς οι καλοί φίλοι μου το θύμισαν Να πω χρόνια πολλά Σε όσο γιορτάζουν σήμερα Σήμερα το θωμά Και γιορτάζουν ο Οθωμάς Οι Οθωμαοί Και δεν ξέρω και τι άλλες παραλλαγέ ε, Στα ονόματα Αυτά έχουμε να καλησπηρίσω και τους ακροατές που μας έχουν αρχίσει και μας ακούνε, να καλησπηρίσω τον φίλο μας και γνωστό συνθέτη Σάκη Κουρουπό, να καλησπηρίσω επίσης την Έλληνα και την Ευελήνα που είναι τακτικές ακροάτριες της εκπομπής μας. Κυριακή, λοιπόν, τελευταία μέρα διακοπών για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Για το μαθητό κόσμο, λοιπόν, επιστροφή στα θρανία από αύριο και σίγουρα επιστρέφουν σε με ένα καιρό πολύ διαφορετικό από ότι αφήσαν το σχολείο. Πλέον η άνοιξη έχει έρθει για τα καλά, ε, αρκετά. Καλές θερμοκρασίε, λιακάδα, νομίζω πέρασαμε πολύ όμορφα την προηγούμενη εβδομάδα. Και έτσι, ε, όπως λέει και ο ποιητής, εκπληρώνεται αυτό το έστεισον ο το χορό με τον Ξανθόν Απρίλη. Και βρήκε η φύση στην καλή και την γλυκιά της ώρα. Βσικά του διονύσιου Σολωμού αυτό. Και ε, μια και εδώ πέρα, τουλάχιστον, εγώ ζω σε μια μικρή επαρχική πόλη, όπω ξέρετε... Και τα πάντα έχουν ανθίσει λουλούδια παντού, επιτέλους είδαμε και τα χελιδόνια κάνουν την εμφάνισή τους. Έτσι τα σημερινά μουσικά κομμάτια που θα πλαίσιώσουν την εκπομπή είναι κλασικά κομμάτια. Επιστρέφουμε στα... στο καθιερωμένο σε προτώριο, το οποίο όμως εμπνευσμένες συνθέτε τους έχουν εμπνευστεί από τα λουλούδια που έχουν νομίζω την τιμητική τους αυτή την εποχή. Ε, ας πάμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι, νομίζω είναι γνωστό και το έχουμε ξαναπέξει από την εκπομπή, νομίζω θα βαριέστε να το ακούτε. Και ακούσαμε το ντομέπα ή αλλιώ το ντουέτο των λουλουδιών από την όπερα Λακμέ του Λεοντελήμπ. Κύφασε ε, λουλουδιά, είπαμε. Ακούσουμε σήμερα κλασικά κομμάτια που έχουν εμπνευστεί από λουλουδιά, από τα άνθη, που όπω είπαμε έχουν την τιμητική του αυτή την. Όχι. να κλείσουμε και την S&Dream κατά κόσμο που σχέπυρθε στη παρέα μας καθώς και τη Ρέα η οποία είχε πρόσφατα και τα γενεθλιά της και χρόνια πολλά της εύχομαι και από εδώ. Και σήμερα συνειδητοποίησα ότι είχαμε πάρα πολύ καιρό, μήνες θα έλεγα, να κάνουμε έτσι μια βόλτα. Ε, μια κεκροσέφιαξη και θα μου πείτε ε, είναι ότι πρέπει μια βόλτα στο διαδίκτυο όμως, μια εικονική ε, βόλτα να δούμε τι γίνεται στα διάφορα φιλικά μας από πούμε, που αλλιεύσαμε αυτές τις μέρες από το διαδίκτυο και να δούμε τι γίνεται και στις φιλικές μας ε, ιστοσελίδες ναι, έχουν να μας πούνε και αυτές. Και παράλληλα θα είμαστε εδώ στο chat και θα συζητάμε με όλους τους άκροτες που θα ήθελαν και να μην να από και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο πρώτος και πιο προφανής, μόλι τον είπα, είναι το chat, το chat που είναι ανοιχτό σε όλα τα μέλη του Music Heaven και πώς γράφεται κανείς μόνος πανεύκολα, το Music Heaven.gr, μία απλή δωρεάν εγγραφή θα κάνετε και θα έχετε πρόσβαση όχι μόνο στο chat μας αλλά σε όλο αυτό το πλούτο γνώσεων, άρθρων, φόρουμ που προσφέρει το Music Heaven είναι ένα πολυδιάστατο site Music Heaven έτσι δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο να μην εδικούμε τα παιδιά που κάνουν εξαιρετική δουλειά και στα φόρουμ και, στα... και με άρθρα ο άλλο τρόπο είναι κατευθείαν να μας ακούτε, ακούτε μέσα από κάποιο browser του ίντερνετ περιγητής του. Στο παράθυρο εκεί πέρα θα δείτε που παίζει ο σταθμός. Έχει ένα κουτάκι που μπορείτε να στείλετε απευθείας μήνυμα στο στούντιο. Και τέλος υπάρχει και το καινούριο σε εισαγγικά, όχι ο καινούργος τρόπο επικοινωνίας με τους παραγού του σταθμού είναι μέσω του facebook οι, οι παραγωγοί του σταθμού περισσότερες εκπομπέ έχουν τη δική του σελίδα στο facebook και μπορείτε να τη βρείτε είτε απευθείας είτε μέσω της κεντρικής σελίδας του music heaven και αν δεν έχετε ακόμα κάνει like ή συνδεθεί με τη σελίδα του music heaven στο facebook σας να το κάνετε Θέλω να πω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω από το πολύ γνωστό site με ραδιόφωνα το Live24. Με μια αναζήτηση στα web radios εκεί κάτω στο R θα βρείτε και το Radio Music Heaven. βάλτε το στο αγαπημένα σας για να το βρίσκετε κατευθείαν και πάντοτε. Και έτσι θα, όπως είπα και πριν, θα ασχοληθούμε λίγο με το τι γίνεται, ε, στο, το τι έγινε, το τι ελιεύσαμε από το διαδίκτυο αυτές τις, αυτές τις ημέρες. Ε, πρώτα όμως, πρέπει να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο και πολύ όμορφο πάλι λουλουδάτο κομμάτι. <Καισίλυντα> Ich liebe nicht mehr, έτσι, κομμάτι που μιλάει όμως για ε, τα λουλουδιά. Έτσι μου άρεσε που το ε, βρήκα κάπως, κάποιες προτάσεις με αντίστοιχα κομμάτια και δεν πειράζει, έστω και μικρό, ποτέ δεν έχει κάνει κακό να ακούμε και κάτι καινούριο. Ε, να ξεκινήσω όμως με τα νέα του διαδικτύου, ένα δυσάρεστο στο Έσουν πρώτο από τα δεσάρεστα λίγο. Ε, εδώ στην Ελλάδα ο κόρο του βιλίου πενθούσε για τη, την προηγούμενη εβδομάδα τη μάγδα Κοτσιά, η οποία πέθανε την τρίτη στις 14 του μηνός. Θα μου πείτε ποια ήταν η μάγδα Κοτσιά. Ε, η Μάγαδα Κοτσιά ήταν η ψυχή των εκδόσων εξάντα. Η εκδόση εξάντας ήταν μία... Ε, ε, ιδρύθηκαν από την... Κωντζιά, μετά τη μεταπολίτευση ε, και ο στόχος τους ήταν το, το βιβλίο που δεν θα εκδηδόταν εύκολα από τους άλλους αναγνώστες βιβλία και πραγματικά εκδόσει εξάντες. Έχουν κρατήσει έχουν θέσει και έχουν κρατήσει αρκετά υψηλά το μπήχη με συγγραφείς ε, όχι από αυτό που θα λέγαμε εμπορικό, να το πω ε, να το πω έτσι ε, με συγγραφείς οι οποίοι δεν έχουν τόσο ευρεία απήχηση ε, στο αναγνωστικό κοινό δεν είναι κακό να λέμε τα πράγματα με τον ομάδους και προστειμένους που επέμενει και δώσει αυτά με ε, πάρα πολλά ήδη που εκδίδουν έτσι ε, με λευκόματα με παιδικά αυτό είναι αρκετά πολύ συλλεκτικός και ε, με αρκετά μεγάλο, ε, πώς να το πω, ε, μεγάλη παρακαταθήκη, μεγάλη βιβλιοθήκη σε, σε ιστορικά, σε πολιτικά, σε ε, δοκίμια, ε, σε τέτοιου είδους, ε, βιβλία, σε μελέτες πάρα πολλά και με εκδόσεις που σχετίζονται και με την, ε, με την τέχνη, ε, με, με μελέτες, ε, και με, με δοκίμια ε, πάρα πολλά ε, σε αυτή τη κατηγορία. Και η ξέχουσα θέση, όπω είπαμε, ε, περιέχει τα πιο πολιτικά, να το πω έτσι, έργα ε, στι εκδόσει, τα βιβλία που εκδίδει ο σταθμό. Δεν ε, ξέρω, περισσότεροι γνωρίζετε. Ε, αρκετούς συγγραφείς, εκδίδεται βέβαια και κλασικούς α, συγγραφείς ε, μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα. Π.χ. και. Ε, συγγνώμη. Να <κυρίζει> ε, και Έλιοτ και Μπαλζάκ. Και αυτό ο πιο γνωστός, ίσως το πιο ποσοστό στο ευρύ κοινό, ίσως που ε, έχετε ακούσει, ο τους Σκορτό. Με κάποια βιβλίο το έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις ε, Ήταν σημαντική πρόσφορα της Παραδοκότζια και εννοείται ότι ε, είχε πάρα πολλούς γνωστού από αυτή τη γενιά της μεταπολίτευσης και από τον καλλιτεχνικό και από το ε, και από τον πολιτικό χώρο και ήταν αρκετά δραστηρία στα, στα πράγματα τα πολιτιστικά. Ε, τις, ε, τις, τα βιβλιοφιλικά, τα πολιτιστικά της ε, χώρας μας και οι εξάντα ε, έχουν ε, ε, προσπαθούν, τουλάχιστον έχουν την εικόνα ενός εκδοτικού οικού που εκδίδει ε, ποιοτικά σε εισαγωγικά, ε, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για αυτό το θέμα, ε, σοβαρά αν θέλετε, ε, πάντως περιποιημένα και προσεγμένα και βιβλία. Ε, Ήταν μία, εντάξει, ε, μπορώ να πω, ε, απώλεια, ε, εντάξει, φυσιολογική φθορά του χρόνου, έτσι, τώρα λίγο μεγαλύτερος κάποιος, λίγο, ε, πώς να το πω, ε, μικρότερος, αυτό δεν έχει σημασία. Ήταν, ένα πριν, βαθιά πνευματικός ε, άνθρωπος όμως. Έτσι, το... Πρώτον, τα δυσάρεστα έτσι να το πω, αυτέ τις εβδομάδες. Πάμε όμως να ακούσουμε κάτι πιο εντάξει, ίσω όχι πολύ. Ευχαριστώ που μου πείτε εσεί πώς ακούγεται το κομμάτι. και ακούσαμε το «Κύπη υπό βροχή», «Γαγνώνα στο γαλλικό του του, «Κλοντεμπίση». Και έτσι υποβροχή, κύπη, εντάξει, ας έλπωσουμε πως αλλά και οι ανοιξιάδικες βροχέ είμαστε στο παιχνίδι της Άνοιξης. Είναι αρκίνο, εσύ να δούμε από πολύ κρύο και να μην είναι καταιγίδες όπω το χειμώνα, γιατί δεν οπαθήσαμε μέχρι να δούμε την Άνοιξη, μη ε, ξαναφύγει. Να καλησπιωρίζω και τον John Dock που έχει συνδεθεί και αυτός και μας ακούει από τους αγαπημένους παραγωγούς του Radio Music Heaven και ο Γιάννης και ελπίζω να ακούτε τακτικά την εκπομπή του. Εδώ είμαστε στο Reddit Music Heaven, στο chat ήδη έχει μαζευτεί κόσμους και συζητάμε εδώ, λέμε τα νέα μας και προηγουμένως και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε. Σήμερα είπαμε έχουμε μια μικρή βόλτα με διάφορα νέα που σχεδίζονται με το βιβλίο πάντοτε. από το διαδίκτυο είπαμε ήδη για το... Φλίβερο νέο το θάνατο της για τον εκδόσεων εξάρτητες και το άλλος ε, θάνατος που σημάδεψε το χώρο του βιβλίου αυτή την εβδομάδα ήταν στις 13 Απριλίου ε, όταν εμείς ε, ξεκουρασόμασταν από τις γιορτέ του Πάσχα ε, πέθανε ο Δωάρδο Γκαλεάνο ο οποίος ήταν οργανός ε, συγγραφέας ε, ήταν ε, ένας ε, έγινε Αρκετά, έγινε ευρύτερα γνωστό κάπω αργότερα βέβαια τα έργα του είναι ιδιαίτερα έργα γιατί έχει μεταφραστεί σε εκείνες γλώσσε. υπάρχουν και στα ελληνικά αρκετά από τα βιβλία του ε, τα έργα του ε, είναι ε, ε, αγγίζουν το ιστορικό ε, θα έλεγα ε, αν και ο ίδιος ε, είχε αρνηθεί ότι ότι είναι ιστορικός και ότι ο σκοπός του είναι να γράφει ιστορικό μυθιστό ε, Τα έργα του έχουν ακόμα, είναι λίγο ντοκιμαντέρ, σαν βλέπει ντοκιμαντέρ, λίγο μυθιριωστερωματικά, λίγο δημοσιογραφικά, ε, ε, πολιτικά. Έτσι είναι σε αυτή τη γένια, σε αυτό το είδος των Λατινοαμερικάνων συγγραφών. Ο... Ο Ρουγανός ήταν δούλεψε βέβαια η δικολογή αυτή έτσι δοκιμεταρίστηκε θα έλεγα ματιά Το γεγονό ότι ήταν δημοσιογράφος είχε δούλεψει δούλεψε και σαν δημοσιογράφος ε, όταν ε, έφυγε ε, κάποια στιγμή σε ένα πραξικόπημα ε, που έγινε στην Ρουγουά φυλακίστηκε και στη συνέχεια αυτοεξορίστηκε και έγραψε αρκετά ε, από τα έργα του ε, στην, ε, στην εξορία, στην Αρχιεντινή, κατά κύριο λόγο. Έγινε να αναφέρω κάποια από τα έργα τα οποία έχουν τα πιο γνωστά του ε, έργα. Είναι η. Το πιο πρόσφατο είναι η μνήμη τη φωτιά υπάρχει και στα ελληνικά και το πιο γνωστό του, τουλάχιστον ε, σε εμά, σύνολο το πιο πρόσφατο, το πιο πρόσφατο είναι καθρέφτε ε, και συγνώμη, οι μνήμη τη φωτιά είναι πιο γνωστό, αλλά παλαιότερο. Το πιο γνωστό ίσω. Έργο του όμως είναι οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής το οποίο το έγραψε το 1971 και από τον τίτλο φαντάζεστε ε, τι πραγματεύεται. Ε, στην ουσία γράφει για τα, όλα αυτά τα προβλήματα, για τα πολιτικά κατά βάση ε, προβλήματα της, ε, της Λατινικής ε, Αμερικής. Ε, αν σκεφτείτε ότι αναγκάστηκε να, να αλλάξει χώρες, ε, την Ορκουάη φύγει επίσης στην Αγγεντινία, την Αγγεντινία φύγει λόγω προεξογήματος πάλι ε, στην Ισπανία, έτσι. Ε, και εν πάση περιπτώσει, ε, ε, όταν ε, λοιπόν ε, έγραψε αυτό το βιβλίο που έγραψε τις... Ε, ε, μνήμες της αναχτές φλεύας της Λατινικής Αμερικής και είχε περιέγραψε όλη αυτή την κατάσταση την οποία τη βλέπουμε όσοι ενδιαφέρεστε λίγο στην ημερή για την πολιτική κατάσταση και βλέπετε και το κυμματέρα γιατί το γίνεται στη Λατινική Αμερική και λίγο πολύ ε, ξέρετε γιατί, γιατί αναφέρεται. Και ε, έγινε πάρα πολύ... Γνωστό, μόλι ε, μόλις το 2009, ε, γιατί τότε ο Γκουτσάβες, ο γνωστό και αντισυμβατικός πρόεδρος τη Βενοζόλας, ε, χάρισε στο Μπάρακ Ομπάμα ε, το βιβλίο του. Το βιβλίο του αυτό, ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής. Και έτσι έγινε... Ε, έγινε... Ευβραίος έγινε μέσω γνωστό σε όλο τον κόσμο το, το βιβλίο αυτό. Ε, Πάση περιπτώσει, ε, μπορείτε να βρείτε, πως είπα και στα ελληνικά, τα, τα βιβλία του. Ε, όσο γνωρίζετε φυσικά και ισπανικά, μπορείτε να την διαβάσετε και στο, και στο πρωτότυπο. Πολλές φορές ε, το πρωτότυπο ε, είναι προτιμητέο, ε, και δυστυχώς που δεν είμαστε όλοι πολύ γλώσεις, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε όσα περισσότερα βιβλία μπορούμε στο πρωτότυπο. Αー, αρκετά όμως νομίζω σας είπα, σας έδωσε μια καλή ιδέα. Μπορείτε ε, μετά στο να θυμίσω ότι όταν θα ε, αργότερα μετά το τέλο της εκπομπή πάντοτε υπάρχει και η σχετική ηχογράφηση η οποία ανεβαίνει και στη σελίδα μας στο Facebook ανεβαίνει και, και στο Google+. Plus. Όσοι μου παρακολουθούν και στο Google+. Plus, ε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και από εκεί. Ανεβαίνει από την ηχογράφηση και μαζί με την ηχογράφηση πάντα έχω και συνδέσμους όπως και τώρα ε, θα έχω συνδέσμους για να μάθετε Περισσότερα και για τον Εδωάρθο Γκαλεάν και για ό,τι άλλο χρήσιμο σύνδεσμο χρειαστούμε ή σα αναφέρω στην εκπομπή και φυσικά αν θέλετε κάτι πιο συγκεκριμένο θέμα μπορείτε να μου το ζητήσετε είτε με μήνυμα είτε, με, είτε μέσα από το chat. Και εγώ θα σας απαντήσω ή θα το πούμε σε κουμπί, ή θα ε, με κάποιο σύνδεσμο, πάντως με κάποιο τρόπο θα σας μεταφέρω την πληροφορία, το οποίο ε, νομίζω έχει την περισσότερη σημασία. Και πριν πάμε μια γρήγορη καλησπέρα και στον κρόσ, τον υπονομαζόμενο και πρόεδρο, πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. Και ακούσαμε το Loveliest of Trees που αναφέρεται εδώ σε, στην κερασιά του George uh, Butterworth. Και είναι ωραία όσοι, τουλάχιστον, την προηγούμενη πριν από μερικέ μέρες τουλάχιστον, όσοι μένετε σε μέρη που έχουν πολλά φιλοβόλα, οποροφόρια δέντρα που ανθίζουν αυτή την εποχή και ήταν πραγματικά μια μαγεία. Ε, να βλέπεις του, να μπορούσε να δει κάποιος όλου όλους αυτούς τους αγρούς με τα, τα άνθη με τα αρώματα και φυσικά τα ώρα όλα έχουν αρχίσει να πρασινίζουν ε, με την βοήθεια φυσικά του καλού καιρού που ελπίζουμε ελπίζουμε ότι θα, θα συνεχιστεί. Είμαστε εδώ στο, στο Radio Music Heaven ακούτε την εκπομπή Ex Libris και... Σα κρατάμε συντροφιά αυτό το ε, ανοιξιάτικο απόγευμα τη Κυριακή. Είμαστε εδώ, πίνουμε το καφεδάκι μας. Για εντάξει, όσοι δεν προτιμάτε τον καφέ αυτή την ώρα, μπορείτε να πιείτε οποιοδήποτε άλλο ορόφιμα. Αλλά νομίζω είναι μια ε, πολύ ωραία ε, διέξοδο για, ε, για το απόγευμα τη Κυριακή. Ε, να χαλαρώσουμε λίγο πριν τη Δευτέρα η Δευτέρα φέρνει πάλι πίσω όμως επιστρέφει στην καθημερινότητα να το πω έτσι στις υποχρώσεις της καθημερινότητα στα οράρια, τα ωράρια τα άλλοτε πιο σφυκτικά άλλοτε πιο χαλαρά σε περιπτώσει ε, στο προγραμματισμένο μας ε, ε, ρυθμό της ε, ζωής το είπαμε προηγουμένως για δύο δυσάρεστα γόνοτα εντάξει ε, και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι ε, τώρα είπα θα σκοληθούμε με διάφορα άλλα θα κάνουμε μία, ένα, ένα γύρο του διαδικτύου και, και, και θα να σας πω ότι ε, πρόλαβα μέσα στις ζητές του Πάσχα και κατάφερα μάλλον πρόγραμμα κατάφερα και ολοκλήρωσα το βιβλίο που διάβαζα τον ε, Τιούρινγκ ε, την ουσία την βιογραφία του Άραν Τιούρινγκ ε, όσοι έχετε δει την ταινία το παιχνίδι της μίμησης The Imitation Game υποτίθεται ότι είναι το βιβλίο πάνω στο οποίο βασίστηκε ε, η ταινία βέβαια το βιβλίο μαζί με κάποια άλλα ε, που θα να τα κάνω πακέτο θα σα το παρουσιάσω κάποια άλλη στιγμή θέλει λίγο δουλίτσα ε, για να Αποδώσω δικαιοσύνη κατά κάποιο τρόπο για να μην αδικήσω ε, όχι μόνο το, ε, το βιβλίο για να μην δυναίξω την σπουδεύτη προσωπικότητα του Ολλαν Τιούρινγκ. Οπόμενος, μείνετε συντονισμένοι όπως ε, λέμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπέ. Σίγουρα θα έχουμε αφιέρωμα σε, σε αυτό το βιβλίο, στη παρουσίαση του και όχι μόνο αυτό, μαζί με κάποια άλλα έτσι και να, με το οποίο πιστεύω ότι θα ταιριάξει καλύτερα να, μην είναι, μόλις, να είναι λίγο θεματικά δεμένα, να μην είναι ξεκάρφωτα αυτά που, που παρουσιάζω. Πάντως, τελείω στο βιβλίο και εντάξει, μετά ήταν οι γιορτέ Ομολογώ ότι ασχολήθηκα κυρίως με, το, με τα δεσματολόγια και την μαγειρική και την τέχνη του της χαλάρωσης, το ομολογώ και λιγότερο με το διάβασμα ε, βρέθηκαν και κάποιοι φίλοι που μου έβαλαν κάτι, κάτι ιδέες και τώρα δεν, αυτή τη εβδομάδα δεν άνοιξα σελίδα σε λογοτεχνικό έτσι Εξηγούμε ε, βιβλίο, ε, δεν έξω ούτε σελίδα, το ομολογώ, ε, δεν τρέπομαι. Ε, διάβαζα, ε, διάβαζα διάφορα άλλα και κυρίως διάβαζα για παιχνίδια ρόλων πάλι. Τώρα τι είναι τα παιχνίδια ρόλων και αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Κάποια στιγμή αν υπάρχει ενδιαφέρον εδώ από εσάς τους φίλους του σταθμού θα κάνω και μια εκπομπή αφιερωμένη στα βιβλία των παιχνιδιών. Ναι, γιατί τα παιχνίδια ρόλων είναι ίσως το είδος εκείνο που είναι πιο στενά συνδεδεμένο με τα, με τα βιβλία κατά την πάντα, προσωπική ε, ταπεινή, μου, ταπεινή μου άποψη. Και έτσι που λέτε, ε, ε, ολοκλήρωσα το βιβλίο γιατί εσείς εδώ που είσαστε στο chat ή μας ακούτε ή είστε στο facebook ή οπουδήποτε μπορείτε να επικοινωνήσετε πείτε μας και εσείς τι διαβάζετε αυτόν τον καιρό, τι, ή τι ολοκληρώσετε ή τι βρήκατε ευκαιρία να διαβάσετε μέσα στο, μέσα στο Πάσχα γιατί ε, καιρό έχουμε να πούμε και αυτά τα νέα μας, έτσι, λοιπόν ε, πάμε στο επόμενο κομμάτι μας ε, όμως Gab mein Röslein stehen, Röslein auf der Heide. War so jung und morgenschön, liefersteh es na zu sehen. Saß mit τα εντόπισε και επισήμενε και ο φίλος μας ο Ζάκης ο κουρπός εδώ στο τσάτ. Ακούσαμε το τριάντα φυλάκι. Heiden, Roslein, χωράστη με τα γερμανικά μου, του Franz Schubert. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι για το τριάντα Νομίζω το τριάντα είναι ίσως το πιο κοιδωρθόστεμα κανένα λάθος, το πιο ότιμο ε, λουλούδι. Ε, τριάντα φύλα πηγαίνουμε... Ε, Στου αγαπημένου μα, έτσι τρεντάφυλλα στην Άνοιξη, και, και λέγαμε για άνοιξη. Και επομένω, μην ξεχάσουμε ότι 23 Απριλίου, τώρα την επόμενη εβδομάδα, εμεί βέβαια θα γιορτάζουμε τον Άγιο Γεώργιο, αλλά ο υπόλοιπο θα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Θα θυμάστε ή μπορείτε όσοι δεν θυμάστε να ξανακώσετε το αφιέρωμα που είχαμε κάνει πέρυσι στην, στην εκπομπή για την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Και το τριαντάφυλλο και το βιβλίο, θυμάστε, είχαμε αναφέρει εκείνο όσοι... Ως... Αυτό να πω, με την τροχάδα, είχαμε αναφέρει εκείνο το πολύ όμορφο Α, έθιμο, να το πω. Τι συνήθεια που έχουν στη Βαρκελόνη, αυτή τη μέρα, την πιο μέρα του Βλήνου, χαρίζουν ε, οι, τα αγόρια στι κοπέλες τριαντάφυλλα και τα κοπέλες τριαντάφυλλα βιβλία. Το τριαντάφυλλο για την αγάπη, το βιβλίο για πάντα. Ε, έτσι, ένα πολύ όμορφο τρόπος. Ε, εσείς, με αντίστοιχο τρόπο, γιορτάστε ε, την παγκόσμια μέρα του βιβλίου. Διαβάστε, αγοράστε, χαρίστε ε, ένα βιβλίο. Μπείτε σε ένα βιβλίο στο χαζέψτε τα βιβλία. Σίγουρα, κάτι θα στραβήξει το μάτι, κάτι θα σας ε, συνεπάρει, ε, κάτι ε, θα βρείτε που θα σας τραβήξει την προσοχή, με σίγουρος. Και πάντοτε ε, έχω να πω ότι είναι ένα, το βιβλίο είναι ένα δώρο στον εαυτό μας, είναι ένα δώρο όμορφο για τους άλλους, ε, αλλά οι ώρες που θα αφιερώσουμε στην ανάγνωσή του είναι πρώτα απ' όλα ένα δώρο στον εαυτό μας. Στον εαυτό. Ε, το βιβλίο είναι αυτό που θα μας ταξιδέψει, θα μας ε, μάθει καινούργια πράγματα, θα μας συγκινήσει, θα μας κάνει να γελάσουμε και πάρα, πάρα πολλά άλλα. Ε, Επίση του Βιου είναι ένα καταξιωγή παρόλο την κοινωνική του διάσταση, την κοινωνική διάσταση με ποια έννοια, με την έννοια των φόρουμ, των λεσχών ανάγνωσης, των, ε, της συζήτηση, των εκδηλώσεων, των ραδιοφωνικών εκπομπών, όπως και αυτή που ακούτε σήμερα, ε, δεν αλλάζει κάτι ότι είναι ένα καθαρά ε, προσωπικό, να το πω έτσι, ε, μια προσωπική ενασχόληση. Μπορούμε ε, όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο ε, και ένα βιβλίο το οποίο είναι καλό, μα αρέσει, ε, είναι καλό για μα να το πω έτσι, να καλύψει τα πάντα, ένα που μας αρέσει. Λοιπόν, τότε είμαστε μόνοι μας, είμαστε μόνοι μας, είμαστε ξεκομμένοι από τον, ε, από τον κόσμο, απορροφούμαστε. Αν πείτε το ίδιο, δεν γίνεται και με μια ταινία ή όταν κάτι κάνουμε με παρέα πάλι μόνο μας δεν το προσλαμβάνουμε ε, ναι αλλά κοιτάξτε τι γίνεται είναι ε, είναι κάτι το οποίο είναι όπως λέμε συγχρονισμένο όταν βλέπεις μια ταινία στον κινηματογράφο ή και στη λόαση με την παρέα τη βλέπετε όλοι μαζί σε υπό τις ίδιες συνθήκες υπό το ίδιο ε, ή το ίδιο σχετικό και, και έτσι ε, ε, στον, στην ίδια χρονική περίοδο με το βιβλίο. Είναι δύσκολο να διαβάσει από το ίδιο βιβλίο ε, καταρχά. Ακόμα και να είμαστε με το ίδιο βιβλίο στην ίδια ε, στο ίδιο μέρος να το πω έτσι, ε, οι ρυθμοί ανάγνωση μοιραία είναι λίγο διαφορετική του το, το καθενό μα. Επομένω, ε, είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθούμε με τον ίδιο τρόπο τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό για το βιβλίο συνήθω μιλάμε. Από τον υστερό, πρώτα διαβάζουμε κάτι, δεν είναι πιο ασύγχρονο να το πω έτσι. Και είναι και λίγο ε, προσωπικό και πιο προσωπικό, μάλλον σε σχέση με τα, με τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω τι δικέ σα απόψει. Εδώ πέρα, πολύ θα ήθελα να μα τι. Ε, μας τις α, μεταφερέτε και στο, και στο chat και μέσω facebook μπορείτε να μας βρείτε και από τον player του σταθμού να μας, α, να μας στείλετε το μήνυμά σα. Ε, κάνουμε σήμερα στην εκκομπή, να ξαναπώ ότι κάνουμε μία ε, βόλτα στο διαδίκτυο και αλλιεύουμε τα νέα μας. Μέσω διαδικτύου μου ήρθε και η σύσταση για, το, για ένα βιβλίο του Λεωνάρδο Παδούρο που μου κινήσε την περιέργεια. Αλλά περισσότερα θα πούμε αφού ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Και ακούσαμε το, την Άρια Λουβιολέτε από την Όπερα Πύρο Εντεμέτριο του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη. Ε, ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Και αυτό έτσι για τι Βιολέτε. Ε, είπαμε έχουν κάνει πάρα πολύ καλή. Είναι από τα θέματα τα λουλούδια ε, και τα αστρά. Όπω είχαμε κάνει σε άλλη εκπομπή, έχουν εμπνεύσει κατά καιρού του κλασσικού και όχι μόνο του καλλιτέχνε και του κλασικού ρεπερτορίου. Ε, έτσι, γιατί πολλοί ε, θεωρούν, ε, ακούνε κλασική μουσική και κουμπώνονται, θεωρούν ότι είναι ε, κάτι σοβαρό, κάτι αυτό κάτι, ε, πώς να το πω, ε, θλιμμένο. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, ε, νομίζω ότι έχουν άδεκο. Ε, η κλασική μουσική εκφράζει τα πάντα όλα τα συναισθήματα, ε, όλες τις ανθρώπινες, τα ανθρώπινα πάθη, το όμορφο, το λυπηρό, το χαρούμενο, τα πάντα υπάρχουν και στην κλασική μουσική όπως και στα, ε, αλλά οι μουσική. Ε, ναι, δεν είναι χορευτική μουσική, σαφώς, ε, και δεν είναι χορευτική μουσική, αλλά εντάξει, ε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. σημαίνει ότι κάθε φορά να μπορούμε να τη χορέψουμε για να, για να μας αρέσει. Εν πάση να επιστρέψουμε όμως το θέμα μας, τα βιβλία. Σας έλεγα προηγούμενος ότι σε μια, η συζήτηση που ε, και οι συστάσεις μέσω του, του διαδικτύου μέσω του γνωστού site που ε, μπορεί κανείς, που είναι το Facebook αν θα... και θα αρέσει έστω, ε, δεν αρέσει χαρακτηρισμός έστω να τον καταλάβουμε ώστε να τον πιο απλά τι είναι το facebook των βιβλίων το Goodreads ε, είναι ένα site στο οποίο ε, τα μέλη του λένε για τα βιβλία που έχει μια τεράστια βάση δεδομένων από σχεδόν ό,τι βιβλίο κυκλοφορεί και ελληνικά βιβλία εννοείται ε, και στο οποίο μπορεί ο καθένα να και να βαθμολογήσει τι έχει διαβάσει, τι θέλει να διαβάσει και να δεχθεί και προτάσει, να συζητήσει. Φυσικά έχει φόρουμ για συζήτηση και να δεχθεί και προτάσει για, για άλλα βιβλία. Έτσι λοιπόν από μία συνάντηση στο Goodreads μου συστη... Συζήτηση. <laughs> Κάνει και συναντήσει στο Goodreads, αλλά στην προ... προκειμένη περίπτωση μιλάμε για συζήτηση. Ε, σε μία συζήτηση λοιπόν στο Goodreads μου συστήθηκε και σε μένα και σε άλλου προηγούμενου το βιβλίο το βιβλίο Ερετική του Λεωνάρδο Παδούρα. Ο Λεωνάρδο Παδούρα είναι ένας κούβανός ε, συγγραφέας. Ε, έχει τιμηθεί με το ε, Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνία στην Πατρία του στην ε, Κούβα και είναι ένας από τους πιο γνωστούς ε, συγγραφείς της ε, Κούβας ε, διεθνώ. Εδώ στην Ελλάδα ε, το γνωρίσαμε ε, πρόσφατα έτσι έγινε πιο βρεθώνος, γνωστό, γιατί έκανε, επισκέφθηκε την Ελλάδα και έδωσε ε, και συνεδέφκεσες και ε, ε, σε διάφορε ημερίδες ε, περιοδικά και γράφει, ε, γράφει είναι και θεός Λάτινο Αμερικάνος, που συλλαμβάνω και για το Γελάνο, γράφει κυρίω κυρίως ε, αστυνομικό. Στην Ελλάδα ε, βρέθηκε το κάποιο τον Απρίλιο Απρίλειων, δεν με απατάει η μνήμη μου, ε, περίπου στα μέσα Απριλίου ήρθε στην Ελλάδα με την ευκαιρία της έκδοσης στα ελληνικά της μεταφράσεις και στα ελληνικά του βιβλίου του ε, «Ερετική», το οποίο εκδόθηκε φέτος το Μάρτιο, ήταν ναι, Μάρτιο, από τις ε, εκδόσεις Καστανιώτη και έτσι λοιπόν έχει μεταφραστεί τα βιβλία του, έχει παγκοσμίω γνωστός με τα ε, αστυνομικά του ε, μυθιστορήματα. Γιατί έχει γράψει κι άλλα, έτσι, και δημοσιογράφους και λοιπά, και έχει γράψει διάφορα μυθιστορήματα. Το, το πιο γνωστό, έτσι, και υποκολοφόρησε τώρα και παγκόσμιο γνωστό, ήταν οι τέσσερις εποχές. Είναι και τέσσερις εποχές... Ε, ε, είναι τετραλογία, όπως φαντάζεστε, μια τετραλογία με ένα αστυνομικό έτσι, και η οποία πήγε καλά και ε, προσθέθηκαν και άλλα η βιβλία του. Αρκετά γνωστό στη χώρα μας ήταν και το Adios ε, Hemingway. Ε, είχε συζητηθεί αρκετά, ε, όταν είχε, θυμάμαι, όταν είχε εκδοθεί. Και φυσικά έχει πάρει ε, και άλλα ε, βραβεία. Ε, μεταξύ των οποίων και για το αστυνομικό μυθιστόρημα. στην και ναι παραχώρησε, έχει παραχωρήσει και άρκετες σε στην παραμονή του στην παραμονή του δωπέρα. τώρα το το βιβλίο, το σε συνθετικούς έχει μου κίνησε το ενδιαφέρον γιατί η θεματολογία του ε, μόρες παντρεύει λίγο το ε, το αστυνομικό ε, να το κάνω ε, να το κάνω έτσι ε, να το πω έτσι αστυνομικό πω, ναι ε, το, η αναζήτηση ε, η αναζήτηση μέσα στο ιστορικό πλαίσιο θα έλεγα ε, δηλαδή παντρεύει την, ε, την ιστορία έτσι, ε, την, την αστυνομική αναζήτηση ε, και, λίγο, ε, και λίγο καλλιτεχνικά με χαμένους ε, πίνακες ε, και μέσα σε όλα αυτά ε, φιλοσοφία, πολιτικολογία και λίγο ε, αυτά κατάλαβα γιατί δεν θέλω, ε, θέλω, ε, θέλω να διαβάσω πολύ σε βάθο για το φοβό των spoilers spoiler στα ελληνικά νομίζω καλύτερους όρους αν και διαφωνούν αρκετοί μαζί μου είναι αποκάλυψη πλοκής ε, η αποκάλυψη πλοκής λοιπόν δεν μου αρέσει γιατί είμαι από αυτούς που ε, σ, άμα ξέρω τι θα γίνει μετά ε, χάνεται, ε, χάνεται η μαγεία φέβαια θα μου πεις δεν έχει ενδιαφέρον να δεις το πως θα γίνει το αυτό. Ναι, αλλά πάλι ε, το τέλος θα προτιμούσα να μην το ξέρω ειδικά σε τέτοια βιβλιάδες το πως καταλήγουν ή οι... πέσχε τα βασικά γεγονότατα προτού μόνα μου είναι έκπληξη, ειδικά όταν υπάρχει το υποτίθεται αστυνομικό στοιχείο μας στο μυθιστόρημα. εφού συνδυάζει ιστορικό και αστυνομικό, ε, το σκέφτομαι σοβαρά. Έχει μπει στην λίστα των επιθυμιών μου, βέβαια, και να το ε, αποκτήσω πριν να το διαβάσω. Και από ό,τι δεν είναι από τα βιβλία που εκδόθηκαν, εξ αρχή και σε διπλή μορφή και σε κείμενο, και σε κείμενο τι λέω ο και σε συμβατική μορφή το κανονικό βιβλίο όπως το ξέρουμε, αλλά βλέπω εκδόθηκε εξ αρχής και σε EPUB, σε ηλεκτρονικό βιβλίο, και μας θα, με πολύ καλύτερη τιμή από ότι, ε, σε αντίθεση με άλλε φορές που οι τιμέ δεν είχαν και τόσο διαφορά, φαίνεται έχουμε αρχίσει και εισακούγονται αυτό και βλέπω το ηλεκτρονικό σε πολύ καλύτερη τιμή από ότι το ε, φυσικό βιβλίο και με έχει βάλει σε πειρασμό. Δεν είναι στη δύο επιθυμιών και όταν... Το αποκτήσω και το διαβάσω φυσικά θα σα μεταφέρω ε, τη θα μεταφέρω τη γνώμη μου ε, πάση περιπτώσει να καλησπαιρίσω όμως και τα παιδιά που έχουν έρθει και μας ακούνε να καλησπαιρίσω τη Γαρυφαλιά Βλουρή, τον Ανδρέα ε, τον Ανδρέα 1578, λέει, τελευταία τον Ανδρέα και ε, φυσικά και την εμορφία Θεοπούλου, την δική μας έμι, με την εκπομπή της uh, Rock Αποπήρες η οποία Δευτέρα και Τετάρτη εδώ στα αντάξει το και φυσικά και τη Δευτέρα 8 η ώρα είπαμε τη Δευτέρα ξεκινάμε με Rock η εβδομάδα κάτι θέλουν να μας πούνε τα παιδιά έτσι 6 η ώρα τη Δευτέρα μην ξεχνάμε έχουμε το Lift Rock με τον Πέτρο τις uh, 8 ακολουθεί η με της Rock Αποπήρες και στις 10 έχουμε την πολύ εκπομπή κουμπή της Ήλια και η Κλείνει η Δευτέρα, η ξεκινάει η Τρίτη. Δεν ξέρω πώ το θέλει ο καθένα. Με τι ε, φοβερέ μουσικέ που βρίσκει, μα ε, ανεβάζει μας, τη διάθεση πάντοτε ο Cross που είναι και αυτό εδώ στο chat. Και τα λέμε και α περιμένουμε και εσά. Ε, και ευτυχώ ανεβάζει και ηχογραφήσει γιατί 12 τα μεσάνυχτα σπανίω προσωπικά μπορώ να τον ε, ακούσω. Βέβαια και σήμερα έχουμε πάρα πολύ όμορφε εκπομπέ. Μην ξεχνιόμαστε. Ξέχασα, είπα Δευτέρα και ξέχασα την μοναδική προς το πάνω. Πριν είμαστε κομπή. Δευτέρα, 12 η ώρα το μεσημέρι. Εκεί που ανε είναι μεταξύ μέρες και μεσημεριού και ξέρετε τι σημαίνει αυτό Όταν, γιατί προχωράει με άνοιξε καλοκαίρι, ξέρετε που σιγά σιγά αρχίζουν, ζεσταίνουμε, πέφτουμε και είναι λοιπόν 12 η ώρα τη μεσημέρι της Δευτέρας έρχεται η ήρατο με τη δική της εκπομπή να δώσει έτσι μια διαφορετική νότα στη, στη Δευτέρα μας. Αλλά και σήμερα... Έχουμε πάρα πολύ όμορφε εκπομπέ. Μόλι τελειώσει η εκπομπή που ακούτε το εξλήμπρι, αφού τελειώσει στι 9, έρχεται η Αλκιόνη με τι Αλκιονίδε νότες τη και στι 10. Έχουμε τη μουσική της ενός εθαροβάμωνα, το δικό μας τον έθερ, ο οποίος σήμερα έχει ένα από ό,τι έχει βγάλει στο προγραμμάτιο θα έχει ένα εκπληκτικό αφιέρωμα που θα καλύπτει τις καλύτερες δεκαετίες σε pop και rock μουσική, έτσι 70s, 80s, 90s και το συστήνω επιφύλακτα, θα κάνω τα δίντευτα δυνατά να τον να τον ακούσω. Λοιπόν, πάμε όσο και τα είπα. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. Και ακούσαμε από το δουλειά του Benjamin Britten, Flower Songs, τραγούδι το κομμάτι του Duffodils, τους ασφόδελους, όπως τα λέγαμε και στα ελληνικά. Κάπου εδώ συμπληρώθηκε η πρώτη ώρα της εκπομπής μας και να ευχαριστήσω όσους έχουν συνδεθεί και ακούνε το σταθμό μας. Ένα σταθμό που νομίζω προσφέρει Κάτι διαφορετικό στο διαδικτυακό τουλάχιστον ραδιόφωνο με υλοποιεί αυτό που λέμε ζωντανό παρέιστικο ραδιόφωνο. Όσοι έχετε ακούσει λοιπόν το αντίστοιχο σπότ του σταθμού μας ε, μπορείτε να το δείτε, μπορείτε να έρθετε εδώ στο τσάτ στα φόρμα μα και να το δείτε να γίνεται πράξη. Εδώ οι παραγωγές συνομιλούν με τους ακροτέ, με όποιον πρόσφορο ε, τρόπο να το πω έτσι και ε, κάνουμε μια μεγάλη παρέα. Ε, ακούμε τη μουσικούλα μας την εξαιρετική μουσική που επιλέγουν πάντοτε για σας η παραγωγή του Music Heaven και συζητάμε για. Στη συγκεκριμένη εκπομπή συζητάμε για βιβλίο και σε άλλε εκπομπέ συζητάμε πάντοτε κάτι ή αντίστοιχο με την εκπομπή ή απλά έτσι σαν μια όμορφη παρέα λέμε τα, λέμε τα νέα μας Και. Όπως σας μετέφερα τώρα τα νέα μας, ε, Ξεχάσω και το σημαντικότερο. Τρέχει ο τέταρτος διαγωνισμός τραγουδιού του Music Heaven. Όπως σας έχω πει και άλλες φορές, πάνω από ε, 300 συμμετοχές ε, είναι χωρισμένες σε 8 group και τρέχει μέχρι και την ε, 5η, μέχρι και τις 23 Απριλίου, τρέχει το τέταρτο γκρουπ του α, διαγωνισμού που σημαίνει ότι έχετε άφθανο χρόνο να ακούσετε τα τραγούδια του διαγωνισμού να ξεχωρίσετε αυτά που σας αρέσουν και να δώσετε την ε, ψήφο σας στους ε, ε, στους συντελεστές των τραγούδι, στο τραγούδι τα πέντε πρώτα από κάθε όμιλο προκρίνονται στον α, μεγαλό μας α, τελικό. Τρέχει τώρα ο τέταρτο όμιλος. Ήδη ε, οι βαθμολογίες α, από τι. μπορείτε να διεπιστώσετε και στη συλλένεια του διγωνίσμου. Είμαστε στη μέση περίπου της ψηφοφορίας. Αντίστοιχα κάποιοι έχουν αρχίσει λίγο να ξεχωρίσουν. Όμως είναι ακόμα τα πράγματα αρκετά ρευστά. Ε, να πω ότι σε αυτό το group βρήκα περισσότερα τραγούδια που που μου άρεσαν κάποια, ε, κάποια τα ξεχώρισα λίγο περισσότερο κάποια λίγο λιγότερο Πάντω, γενική αίσθηση ήταν περισσότερα που μου, ε, που μου άρεσαν σε σχέση με τα προηγούμενα κάπως περισσότερα σχέση με τα προηγούμενα group και ε, δεν ξέρω αυτά είναι πως, προσωπικά τα κριτήρια συμφωνείτε, διαφωνείτε ε, και τι γνώμη μπορείτε να μα γράψετε αλλά εγώ σα, μπείτε και ακούστε αυτά τα τραγούδια μπορείτε να ψηφίσετε ή αν είστε, αν είστε μέλη του Music Heaven μπορείτε να ψηφίσετε ως μέλη αλλιώς μπορείτε να ψηφίσετε να δώσετε την ψήφο σας μέσω του Facebook μπορείτε και από εκεί να δώσετε ε, την ψήφο σας στα τραγούδια που πραγματικά ε, το αξίζουν να καλησπερίσω και τη φίλη μας τη Τζένι και ε, να την ευχαριστήσω και ε, α, βλέπω ο Παδούρα, μπήκε λέει, μπήκε και στη λίστα της. Έτσι, και στη δικιά μου έχει μπει και ευελπιστώ σύντομα να τον διαβάσει και να μας πει πρώτη εσύ τη γνώμη μου. Να καλύψει πίσω τον Πάνο, ο οποίος ήρθε και αυτός στο, στο τσάτ μας. Και εδώ θα ήταν παράληψη να μην ε, ε, αναφέρω ότι... Από από το Goodreads ε, και έμαθα και εγώ τους αιρετικούς του, ε, του και καταπέκτητας τον Ποδωρα που μου κίνησε τον ενδιαφέρον ε, Ναι, μην ξεχάσω, εδώ να αναφέρω ότι ε, και στο Goodreads αλλά και στο Facebook ε, μια φίλη της εκπομπής η Εύη, την επόμενη Κυριακή θα παρουσιάσει και αυτή το δικό της ε, ε, βιβλίο στην Αθήνα βέβαια, είναι για τους Αθηναίους ε, και κοντά στο Ματαξουργείο, στο σενοζερί που λέγεται φιλόξενη έβια προϊστά το δουλείο ε, το οποίο ίσως σε άλλους, ε, να λέει πολλά, σε άλλους τίποτα, το ιστορικός οδηγός Λονδίνου, ...και περιχώρων σε όσους ε, αρέσει όπως και στον ε, ...το Λονδίνο είναι μία από τις αγαπημένε μου πόλεις... Ε, ...αυτό το βιβλίο ε, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον... Στου ε, άλλους μπορεί να μην έχει τόσο ενδιαφέρον... ...αλλά εντάξει δεν έχει ε, καμία σημασία αυτό... πάντω ώστε στην την άλλη ε, Κυριακή εκεί κοντά στο Ματαξούριο... ...πήγαινε από τη φιλόξενη ε, Εύβοια να βρείτε το ε, δεν είναι άσχημο να ε, ακούσετε μια παρουσίαση βιβλίου ε, ποτέ δεν είναι έτσι ε, δεν είναι κακό ε, όλο και καταμάθτε θα, θα γνωρίσετε και κόσμο έτσι και ε, μπορείτε να βρείτε και το επόμενο ίσως βιβλίο το οποίο θα θέλετε το επόμενο αγαπημένο σας συγγραφέα από τέτοιες α, παρουσιάσεις, ε, είτε διαδικτυακές είτε, όπως εδώ, φυσικές α, παρουσιάσεις, κάτι το οποίο, ε, ε, πώς να το πω, μου ε, δηλαδή, ε, παρόλο, γίνονται φιλότιμες προσπάθειες και εδώ στην επαρχία αλλά εντάξει εσείς που είστε στις μεγάλες πόλεις σε Θεσσαλονίκη έχετε άλλο πλούτο ε, άλλε δυνατότητε, για τέτοιου είδους προϊόντος θα μου πότε προλαβαίνει κανείς ε, αυτό ισχύει παντού και πάντα στις μεγάλες πόλεις μετακινήσει πολύ δυσκολότερες σε σχέση με την, με την επαρχία αυτό πρέπει να το, να το αναγνωρίσουμε το άλλο που θα πρέπει να ξεχάσω είναι μια και λέμε, για βιβλία εδώ πέρα, τα οποία αποφυλίζουμε στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχάσω το δικό μας, θα, δικό μας, θα μου πρέπει να πρέπει να το χρησιμοποιώ χαϊδευτικά, το μέλος, να το πω έτσι, το ενεργό μέλος έτσι, του Music Heaven, το Νορφέους, κατά κόσμο ε, Γιώργο ο οποίο είναι κι αυτός συγγραφέας. Και μάλιστα να τον συγχωρούμε γιατί δύο διηγήματά του επιλέχθηκαν ε, για την ανθολογία Θρίλη του Σύμπαντος 4» των συμπαντικών διαδρομών. Οι συμβατικές διαδρομές, έχουμε αναφερθεί ξανά πάλι με αφορμή ε, βιβλία του Γιώργου Μπυλιακά, ε, ε, είναι εκδοτικό οίκο, ο οποίος ε, όπως ε, φαντάζομαι καταλαβαίνετε και αυτό το όνομά του, ε, προωθεί τη σύγχρονη λογοτεχνία και κυρίως στη λογοτεχνία του φανταστικού και στην ε, επιστημονική φαντασία. Και είναι ένας εκδοτικό οίκος, ο οποίος ε, προσπαθεί να είναι κοντά στους ε, συγγραφείς και να αφουγκράζει το όσο οποίο στενά μπορεί τους ε, αναγνώστες του. Τουλάχιστον, αυτά, ε, από ό,τι έχω... Καταλάβει και από αυτά που μου τα φέρουν, γιατί να το κρύψω μάλιστα, θα μου λένε και τα παιδιά, πως ο Γιώργος, ο οποίος α, μας τροφοδοτούν και με ώρες ιδέε για τις α, εκπομπές μας. Έτσι, γιατί τι εκπομπές βίου θα κάναμε χωρίς εγγραφής, χωρίς αναγνώσεις, χωρίς εκδότικού οικού, Είμαστε ένα... Α, οικοσύστημα να το πω έτσι αντί να βάλουμε και την οικολογική διάσταση α. λοιπόν ε, είμαστε ένα οικοσύστημα όλοι όσοι αγαπάμε και ασχολούμαστε το, με το βιβλίο και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καθαρά όχι μόνο ε, ίσω όχι τόσο στην καθημερινή μας ζωή, όσο φαίνεται στις διαδικτυακές α, συζητήσεις που, α, που κάνουμε. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και θα σας α, πω ορισμένα ακόμα πράγμα. Και ακούσαμε από τον Σεργέ Προκόφιεφ τον κύκλικο χορό από τον μύθο, τον θρύλο, δεν ξέρω πώς να το φράσω ακριβώς, του Νομίζω ήταν πολύ όμορφο ε, κομμάτι, έτσι αισιόδοξο, ανεξιάτικο. Μιλούσαμε λοιπόν για σε προσχέθηκα, θα σας πω λίγο να δείτε πόσο σημασία έχει ότι όλοι είμαστε ε, γύρω από το βιβλίο και αγαπάμε το βιβλίο. Mm. Τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες, mm. ώρες, mm. μέσα από το Κυριακό, εν πάση περιπτώσει, είχαμε στο Goodreads, ε, όπω είπα, μία από πού. Ε, μου και το βιβλίο του Παδούρα και το οποίο, σας είπα, αρκετά πιστεύω στοιχεία. Ε, προηγουμένως, ε, έχουμε πια μια συζήτηση και στην ομάδα των ε, βιβλιοσκολίκων δεν ξέρω το όνομα θα στα Bookworms μου αρέσει καλύτερα ο όρος, αλλά με πάση περιπτώσει μας είναι και στην ομάδα βιβλιοσκολίκης την οποία διαχειρίζεται, την έχει στήσει η φίλη μα, που και μέλο εδώ του σταθμού, δεν την βλέπω συνδεδεμένη, η Σπυρού, η οποία μα χαρίζει και τα όμορφα βίντεο στο spoiler.gr, παλιά βιβλία. πάση περιπτώσει, σε αυτή την ζωντανή, αρκετά ζωντανή ομάδα γίνεται μια πολύ όμορφη συζήτηση σχετικά με ένα θέμα που μα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν και στο Goodreads αλλά και σε άλλα φόρμα και στη λέσχη του βιβλίου. Ε, Πέριπτωτο και σε διάφορα ε, ιστολόγια που παρακολουθώ. Πάλι πιέσαμε το θέμα ε, ποιοτικό ε, βιβλίο. Τι είναι, τι δεν είναι, γιατί είναι και φυσικά με πάρα πολύ όμορφο και συστήνω να μπείτε. Ε, ακόμα και αν δεν ενδιαφέρεστε και το Goodreads, μπείτε, ε, διαβάστε τη συζήτηση, να τι όμορφε απόψεις ε, τον διάλογο με τις συμφωνίες με τις διαφωνίες αλλά και με τον κόσμο τρόπο που γίνεται γιατί έχει και αυτό τη σημασία του γιατί δυστυχώ ε, εμείς που φύβραμε ε, τη ρητορική να το πω έτσι ε, εντάξει, να, να βγαίνουμε μετά στα πώς να το πω τώρα με όμορφο τρόπο βγαίνουμε στα παράθυρα των καναλιών και ξεκατενιαζόμαστε Νομίζω ότι αξίζουν κάτι καλύτερο και αυτό το καλύτερο σε τέτοια φόρουμ που μαζευόμαστε συγκεκριμένοι άνθρωποι νομίζω ότι το, ότι το βρίσκουμε. Και το Music Heaven έχει ωραία τα φόρουμ και στα οποία μπορούν να γίνουν πολύ ε, και γίνονται πολύ ωραίες ε, συζητήσει. Ε, έτσι, λοιπόν, και πέρα, συζητούσαμε πάλι για το ποιοτικό βιβλίο του. Ε, το καλό πρέπει απαραίτητα το καλό ή αλλιώς το ποιοτικό βιβλίο είναι και εύκολο πρέπει να είναι εύκολο πρέπει να είναι δύσκολο ε, ποιο είναι το μέτρο του πιοτικού βιβλίου και φυσικά ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις δεν συμφωνούν όλες οι απόψεις έτσι, όλα και μέσα άλλοι πιστεύουν στο ότι υπάρχει ε, το πιοτικό έτσι και ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ανώτερο από το, ε, από το εύκολο, από το λαϊκό. Ε, Άλλοι το, ε, το όριο είναι με βαστή θεματολογία, έτσι, ε, κλασική, κλασική λογοτεχνία, τη λογοτεχνία του φαντιστικού την κλπ. Ε, βέβαια, το ότι είναι κλασικό, βέβαια, είναι παιδιά, στην εποχή του, α πούμε, κα όπως είμαι το μου κλασικό στην εποχή του μπορεί να ήταν έτσι, η νανά του Ζολά στην εποχή της τι ακριβώς ήταν να, να παιδάξω και εγώ το, τη, την πηχτή μου. Ε, εγώ έχω καταλήξει και από συζητήσει και εδώ μέσα στο Music Heaven ε, ότι ε, καταρχάς ναι υπάρχει αυτό που λέμε βιβλίο για την κάθε, ε, για την κάθε ώρα. Ανάλογα με, με το κοιμό, που πειράζομαι η διάθεσή μου καθορίζει και το τι θα διαβάσουν, όλα τη διάθεση, την όρεξη και το επιλέγω και τι θα είναι το επόμενο που θα διαβάσω είναι άλλοι άνθρωποι, τυχεροί κατά τη γνώμη μου, που δεν επηρεάζονται από αυτό μπορούν να διαβάσουν το οτιδήποτε ασχέτως του τι αισθάνονται τι κλείνουν τα ρολά και διαβάζουν να διαβάσουν οτιδήποτε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω επηρεάζομαι έχω λοιπόν την άποψη ότι καλό η ποιοτικό βιβλίο είναι ίσω και χρονικό. χρονικόν θέλετε να κρατήσετε είναι το βιβλίο που ασχέτως του είδους του ή ασχέτως ε, ε, του πόσο ελαφρύς είσαι είναι το θέμα του είναι το βιβλίο που μας ε, όχι που μαθαίνει κάτι καινούριο είναι το βιβλίο που μας βάζει να σκεφτούμε ε, κανονικά να, να σκεφτούμε δεν εννοώ το βιβλίο που θα πρέπει να κάνουμε δύο μέρε να βγάλουμε μια, μια σελίδα, γιατί είναι δύσκολο στην κατανόησή του. Γι' αυτό να σκεφτούμε και να κατανοήσουμε, που μας περνάει ε, κάποια μηνύματα ενδεχομένω, που μα βάζει ε, κάποιου προβληματισμού, κάποια αυτά. Και πιστεύω ότι τα πιο επιτυχημένα είναι αυτά τα οποία ε, το κάνουν την ίδια στιγμή που μα Το κάνουν χωρί να το καταλαβαίνουμε γιατί είναι ο βιβλίο που ξεκινάνε και λες με το κατημέρα αρχίζει ο άλλο τη διδαχή να το πω έτσι και σε πάει έτσι μέχρι το τέλος και σε κάτι τέτοιο εγώ προσωπικά έχω και μια αλλεργιούλα να το πω έτσι και πρώτη ένα βιβλίο που ε, να σου πω πρώτη, μου, πρώτη μου ένα ξεκαρδιστικό βιβλίο που μετά ε, που την άλλη μέρα θα σκληρώσω και θα πω κοίτα να δει εδώ πέρα τι είπε αυτό. Ε, τι είπε αυτό, γιατί έγινε αυτό, παρά ένα βιβλίο το οποίο θα έχω. Θα παιδευτώ να τελειώσω ένα κεφάλαιο και θα έχω ξεχάσει στο τέλο του επιχειρήματο, να το πω έτσι, θα έχω ξεχάσει τι είπε στην αρχή. Ε, θέλει τέχνη. Ε, θέλει φαντασία. Έτσι να το πω. Ε, θέλει τρόπο ε, να το κάνει. Αλλιώ, κοιτάξτε, θα ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Θα διαβάζαμε όλοι ε, δοκίμια, μελέτε και τελείωνε εκεί το. Παρά θα είχαμε δύ δύο κλάσει. Τα βιβλία που είναι αποκλειστικά για διασκέδαση και τα βιβλία που είναι δοκίμια και μελέτε. Οι άνθρωποι όμω είμαστε πιο πολύ προκεί από αυτό. Το ίδιο είναι και τα βιβλία μα και η τέχνη μα. Τώρα θα μου πείτε δεν υπάρχουν βιβλία που, ε, που δεν έχουν, δεν έχουν όλα... Σε αυτόν που το διαβάζει, προσέξτε λίγο, μην κρίνουμε ε, εξαιτία λότρια. Σε αυτόν που το διαβάζει το ηλιο και του αρέσει, προφανώ κάτι προσφέρει, είτε διασκέδαση είναι αυτό, είτε να αφαιθεί, είτε να μάθει, είτε το οτιδήποτε μπορεί να βρίσκει ε, ο καθένα μας. Εκείνο που κρίνουμε ε, τα βία είναι αυτό που λέω το τουλάχιστον και με κοινοτοπίε. Όταν είναι ένα βιβλίο. Ε, είναι κοινότοπο, ε, είναι κινότοπο και τελείω. Και απευθύνεται φυσικά ε, σε συγκεκριμένο, ε, σε συγκεκριμένο γνωστικό κοινό. Το ίδιο συμβαίνει και στα. Και στα άλλα είδη τέχνη το πω έτσι. Και στη μουσική το ίδιο συμβαίνει και, στην, ε, και στη ζωγραφική και στον κινηματογράφο έτσι ταινίε κάνει και αυτό που λέμε γιατί βγάλεμε ταινίες του Hollywood έτσι, α τι είναι αυτό ε, μια ταινί του Hollywood Hollywood είναι ε, το Hollywood όμως ε, και ένα ε, δεν το έχει πει ποτέ αυτό κανένα, ας πούμε για τον Κουμπρικ ε, τουλάχιστον και κάποιες από τις κλασικές ταινίες του έτσι. Ε, το Hollywood βγήκε ας πούμε, και βγήκαν μετά βγήκαν και ταινίες που δεν... Έτσι, το τσουβάλι μείνει λίγο. Το θέμα σα είπα για μένα είναι κατά πόσο σε κάνει να σκεφτεί, σε βάζει και δει και είμαστε με όμορφο τρόπο. Όχι να σου πει ότι δεν είναι παιδιά τώρα εδώ θέλει σκέψη. Μετά παίρνει και ένα βιβλίο μαθηματικών, σαν αυτά που λέγαμε σε προηγούμενη ακούμπη, και έλεινα και προβλήματα και μάθινα και περισσότερο. Τέλο πάντων, εντάξει, να μην σα κουράζω όλο με αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που δεν τελειώνει πότε μπορούμε να το επανέρχεται, θα το συζητάμε και θα το ξανασυζητάμε και. Όσοι άνθρωποι υπάρχουν, άλλε τόσε θα είναι και οι απόψεις νομίζω. Εν πάση παιδόση, να καλησπέρισω όμως και τη Μέρια Όμικρον, την αγαπημένη μα Μέρια Όμικρον, μα ακούει και αυτή, και να σας παραδώσω το επόμενο κομμάτι. Και ακούσαμε μία σύνθεση του William Beard, All in a Garden Green, ε, όλο στον κύπο πράσινα, θα λέγαμε, στα ελληνικά. Και εντάξει, σαφώς άλλοι αλλού αλλά νομίζω ένα πολύ έτσι όμορφο ε, κομμάτι, ελαφρύ, ανοιξιάτικο, ε, πώς να το πούμε. Είμαστε εδώ στο Ready Music Heaven και κάνουμε μία περιηγήση και συζητάμε για το... Τι βιβλιοφιλικό, τι βιβλιοσχετικό. Είδαμε στο διαδίκτυο το τελευταίο καιρό. Έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε μια βουλτούλα στο διαδίκτυο. Ανέφερα προηγουμένω και την όμορφη συζήτηση που έχουμε στην ομάδα με του βιβλιοσκόλικε του Goodreads, και να σα θυμίσω ότι οι βιβλιοσκόλικε δραστηριοποιούνται και στην ιστοσελίδα spoileralert.gr που έχει διάφορα θέματα μέσα για ταινίε, σειρέ, κόμικ και φυσικά για τα βιβλία και έχουν, ε, ε, υπάρχουν θα δείτε εκεί μια σειρά από εξαιρετικά ε, βίντεο με τη Σπυρού ε, μπαίνετε τα βλέπετε και στο YouTube φυσικά και μέσω της ιστοσελίδα και μπορείτε και εσείς και εκεί να αφήσετε τα σχολιά σα να γελάσετε αλλά και να μάθετε και διάφορα πραγματάκια πάνω σε αυτό το θέμα είναι και το τελευταίο βίντεο που ανέβηκε ε, το οποίο είναι σύντομο, ξεκαρδιστικό ε, δείτε το όσοι δεν το, δεν το έχετε δει, με τίτλο «Εκφράσου ελεύθερα». Γιατί προηγουμένως, πριν το μουσικό μας διάλειμμα αυτό, συζητούσαμε για τι απόψει που έχει ο καθένας μας για το καλό, μη καλό, ή ποιοτικό, ή βιβλίο χωρίς ποιότητα. Συζητούσαμε λοιπόν για αυτά τα θέματα και έτσι είχαμε... Έτσι ήρθε και στο μυαλό μου και αυτό το, το βίντεο πάλι έτσι ε, ένα άλλο βίντεο που ε, αξίζει πραγματικά και Όσοι δεν το έχετε δει, το στήνω και αυτό είναι επιφύλακτα. Είναι το βίντεο που, ανέβασαν, που ανέβηκε με βάση, με αφορμή συγγνώμη, την Παγκόσμια ημέρα Αποίησης. Βέβαια, εντάξει, έχει περάσει. Ενώ η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου 23 Απλή, που είναι μπροστά μας. Εκείνη είναι μια καλή ευκαιρία, όπως είπα και προηγουμένως, να τιμήσουμε και τα, και τα βιβλία, να τιμήσουμε το βιβλίο μας χόμπι, αν θέλετε, για μα μας σχολεία και ε, ε, με, να, να χαρίσουμε, να αγοράσουμε να, διαβά, να διαβάσουμε να νιώσουμε ότι κάναμε ε, κάτι σχετικό είναι ότι λοιπόν παγκόσμιο μέρα βιβλίου ε, επισκεφτείτε ένα βιβλίο πολύ επισκεφτείτε με ένα φίλο σας ένα βιλιο, πραγματικά αυτό μου έχει, ε, αυτό μου λείπει ε, μένοντας ε, ε, ε, εδώ πέρα μια ε, βόλτα με φίλους, όπως κάναμε φοιτητέ κατά κυριό λόγο, ή, και αργότερα, ε, όταν είχα την ευκαιρία και επισκεφτόμουν με αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου τις μεγάλες πόλειες, όπως θα κατά σημείο, και κατά σημαίνει και πήγαινω, να πήγαινω βόλτα και να σχολιάζω τα δηλαδή, βιβλιοπαραγωγή, τα βιβλία αυτά, σε βιβλιοπολία, σε αυτά τα όμορφα βιβλιοπολία, που, ε, Υπάρχουν βέβαια μερικοί παραδοδοί στα δύο επόψεις και έτσι θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή και για τα βιβλιοπωλία. Ε, είναι μεγάλη, άλλη μεγάλη συζήτηση εκεί πέρα. Μεγάλα βιβλιοπωλία, μικρά βιβλιοπωλία, ε, άλλο θέμα από εκεί πέρα. Κατά καιρός είχαμε αναφερθεί και εδώ από την εκπομπή σε θέματα που άπτονται άμεσα των βιβλιοπωλίων, όπω η, η νέα τιμή του βιβλίου. Και... Το βλέπουμε ε, αυτό μια εκπομπή με θέματα πολία θα άξιε. Επίση, όσοι είχατε ένα άλλο που ε, όσοι ε, την ιστοσελίδα αυτή του Spoiler ε, αλλά δεν έχει και, και, και κάποιε κριτικέ από ε, ένα άλλο βίντεο το οποίο έγινε μια. Και η συζήτηση είναι για. και σωστά, δεν ξέρω. Ε... Ε... αναφορά περισσότερο. δεν μα αφορά όλου. είναι για κάποιους ένα βίντεο που αναφέρει λογοτεχνικού ήρωε. που στην πραγματικότητα θα μα ε... τρόμαζαν. Και αναφέρεται στο πω αυτοί εννοώ. Ε... αν του βλέπαμε τους... στι ειδήσει παγκοσμίω. στην καθημερινή μα ζωή, ε... θα του χαρακτηρίζαμε εγκληματίες ίσως έτσι τόσο που φεύγαμε τότε μας τα καταφέρνουν ε, να μας γίνονται συμπαθεί να το πω έτσι ή μερικές φορές να είναι και κεντρικοί ήρωες και να ταυτεζόμαστε και έτσι εκεί πέρα ναι, είναι ε, σε αυτή την φιλική μας στο σελίδα έτσι, ε, μπορείτε να βρείτε αυτά τα όμορφα βίντεο και τα όμορφα αυτά άρθρα Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Από τον Καμπριέλα Φορέ, το λεγός τη Ισπαχάν, τα ρόδα του Ισπαχάν. Γνωστά στην Ελλάδα από μια ελληνική κομμωδία περισσότερο. Τώρα ακούσατε και την αντίστοιχη σύνθεση. Είναι πολύ όμορφο ρόδο. μου, υπάρχει αλήθεια αυτή η ποικιλία τριαντάφυλλου. Έτσι, ένα, ρόζ, ένα όμορφο ρόζ τριαντάφυλλο και και υποτίθεται, αυτό ονομάστηκε στην ποικιλία την από την ομώνυμη πόλη Σφαχάν πιο σωστά στην Περσία, στο Ιράν, η οποία ήταν είναι πολύ γνωστή για τους κήπου και τα τρενταφυλάτες αυτή η πόλη και αυτό η ποικιλία από ό,τι ε, ε, υποτίθεται ή από ό,τι είναι γνωστό μέχρι σήμερα βρέθηκε σε κάποιο κήπο αυτή τη ε, πόλη. Σχετικά μεγάλο σαλούδι, έτσι, ροζ mm. να το πω έτσι. Αν και ε, δεν ξέρω, πρέπει να φέρω κάποια γυναίκα να μου πει ακριβώ τη χρώμα. Ξέρετε, οι άντρε, το, τουλάχιστον εγώ, ε, το χρωματολογιό μα είναι περιορισμένο έτσι. Άσπρο, μαύρο, κόκκινο, ροζ, πορτοκαλί ε, και τα, αυτά τα χρώματα ε, από εκεί και πέρα <χεδιά> ε, από εκεί και πέρα με χάνεται ειδικά στις ποικιλίες ε, του ροζ και του ξέρω ε, και οδοδήποτε. και για να μην πω για κάτι επίθανο χρώματα του τύπου ροδακινή που ξέρετε επειδή <χεδιά> στο το ε, Ροδάκινο, ξέρω πως είναι το ροδάκινο Ως ξέρουμε είναι το ροδάκινο Αν μπορεί κάποιος να βρει τη σχέση Το ροδάκινή χρώμα με το ροδάκινο ε, Δεν έχει εξηγηθεί ακόμα η επιστήμη Σηκώνει τα χέρια ψηλά προς το παρόν Να καλείς περίσο Εδώ και στην, στην παρέα μας την Εβίτα Μπενετάτο Και τη Βασούλα Κρόφτ Που μα ακούνε Και να συνεχίσουμε τη βόλτα που κάνουμε στα διάφορα φιλικά μας site ιστολόγια και στη διάφορα νέα που έχουμε από το διαδίκτυο, είπαμε προηγουμένω για... Για, τους, για αυτά τα ωραία βίντεο, είπαμε για του Τρίτσε, είπαμε για τα ωραία βίντεο στους Λιώκου ε, Πάμε στο εκείνο που ζήλεψα όμω ε, πραγματικά, είναι το, ε, το ελληνικό fan club τη Jane Austen, που είναι, τολμώ να πω, δηλαδή, πόσο ε, παρακολουθώ το διαδίκτυο, είναι από τα πιο δραστήρια στο είδο του στο έτος του κλαμπ να το πω έτσι φων ε, κλαμπ μάλιστα έκαναν συνάντηση Είχαν τα... Γιορτάσαν τα τρία χρόνια λειτουργίας και χρόνια τους πολλά το κάποιος είναι τελή Μαρτίου γνωστό, αλλά λίγο με τι εκπομπέ, λίγο με τις, ε, τις διακοπέ, δεν προλάβουμε τότε να το σχολιάσουμε και πρόσφατα είδα και τις ε, ε, φωτογραφίες από τη συνάντηση ζήτησε και τη συνάντηση <συλίξε> την πολύ όμορφη αυτή συνάντησή του, αλλά και το ε, και το μέρος, ε, στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκαν και ε, από ό,τι φαίνεται, τα κορίτσια, ναι, μόνο κορίτσια ήταν σε αυτή τη συνάντηση και ε, έχουμε, ε, και τι τις απόψεις, έπινε το τσάι τους, ζήψα ε, και το μαγαζί αυτό που συνδέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται πάρα πολύ όμορφο και με πολλά Πώ να το πω, με πολλέ ποικιλίε τη Αγίου και με πολύ ωραία ατμόσφαιρα εποχή που σίγουρα θα ταιρέχεζε με την Τζέι ε, Νομίζω ότι έχουμε πει και άλλε φορέ για την Τζέι Νόστεν, γνωστή Αγίουδα συγγραφέα. Ε, τα έργα τη ε, είναι κλασικά πλέον. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε στην εποχή του, τι ήταν, δεν ξέρω πάντως τώρα θεωρούνται ε, κλασικά, είναι, ε, μπορούσε να πει και ηθογραφίες, θα μπορούσε κάποιος να πει τις εποχή τους και κυρίως βέβαια είναι αυτό που λέμε γυναικεία λογοτεχνία περιγράφουν κυρίως τις ε, συναισθηματικές ε, καταστάσεις των νερών και όσοι έχετε, ε, αν δεν έχετε διαβάσει, κάπου θα έχετε δει ταινίε του τύπου ε, σαν την περιφάνεια και προκατάληψη, ας πούμε, κάπου θα το έχει πάρει το μάτι σας, δεν μπορεί. Ε, εν πάση περιπτώσει, ε, επειδή ασχολούνται κυρίως με το συναισθηματικό κόσμο, ε, μοιραία το μεγαλύτερο μέρος των τη των αγνωστικών της κοινών αποτελείται από γυναίκες ε, παρ' όλα αυτά και εμένα μου αρέσουν τα η... μου αρέσει η ε, έχω διαβάσει και στο ε, έχω δει ε, κυρίως αλλά έχω διαβάσει και στο πρωτότυπο μου αρέσει αυτή η εποχή και επειδή μεταφέρει ένα σωρό ε, πραγματολογικά ε, στοιχεία να το πω έτσι αυτής της εποχής. Εγώ που είμαι φίλος της ιστορίας, να το πω έτσι, τα εκτιμώ ιδιαίτερα και μπορώ άνετα να έχω μία, α, πώς να το πω έτσι, ε, ε, έχω κάνει παραγωγικές, αν μη τι άλλο, με φίλες οι οποίες ε, διαβάζουν τα αντίστοιχα βιβλία τη, Όσταν. Να πω εδώ ότι η εποχή για οποία ξέρει που διαδραμαζεί το βιβλίο της Τζέιν Όσταν είναι περίπου το 1800, θα λέγαμε λίγο πιο έργα, προς το τέλος των 1812, 1820, εκεί πέρα. Ε, προς το τέλος δηλαδή, στο τέλος, προς το τέλος των Νεπολεόντιων πολέμων. Ε, μια περίοδος ε, ταραγμένη ε, για την Ευρώπη και να θυμίσω ότι φέτος Κλείνουμε τα 200.00.2015. Κλείνουμε τα 200 χρόνια από τη μάχη του Βατερλό. Ε, μπορεί να μην έχετε ακούσει τίποτα άλλο, αλλά τουλάχιστον το μεγάλο Ναπολέοντα και τη μάχη του Βατερλό από την ιστορία, ε, αυτό πιστεύω πια το έχετε ακούσει. Κλείνουμε λοιπόν 200 χρόνια από τη μάχη του Βατερλό, και α, για να δούμε. Μπορεί να κάνουμε κι εμεί κάποιο βιβλιοφιλικό φέρουμε για αυτή τη μάχη. Γραφτήκαμε πάρα πάρα. Ε, έχω γραφτεί πάρα πάρα πολλά για τη μάχη αυτή, αν δεν κανένα <coughs> ε, και σε επίπεδο μυστορικού και σε επίπεδο Καθαρά ιστορικού βιβλίου μελέτης λοιπόν, λοιπόν, και έχει επηρεάσει ε, αρκετά πράγματα. Ε, κατά πάση πιθανότητα θα οργανώσουμε ένα αφιέρωμα και εδώ θα είμαστε. Θα σας πω όσα θέλετε. Πάντως ναι, ε, όσοι έχετε ενδιαφέρον έτσι για ταινίε εποχές, επο, εποχής, συγγνώμη, ε, για τις εποχές αυτές που έγραφε η Jane Austen, ε, μπορείτε δεν χάνεται τίποτα να έρχεται μια μετρική ασυγλία της, κυκλοφορούν και μάλιστα αν δεν φοβάστε και το αν με τα αγγλικά δεν είναι τίποτα. Ε, με το αγγλικό πρωτότυπο μπορείτε να τα βρείτε και με το μέσο του Κούντεμπεργκ, ε, δωρεάν εννοώ μέσο του Κούντεμπεργκ, γιατί είναι αρκετά παλιά, δεν έχουν πια ε, πνευματικά δικαιώματα. Και έτσι, πάντω, ρίξτε μια ματιά. Και όσοι έχετε ενδιαφέρον και σα άρεσε, ρίξτε μια ματιά στο ελληνικό fan club τη Jane Austen. Διοργανώνουν ε, και συναναγνώσει για να γνωρίζετε καλύτερα, ή με παρέα όπω λέμε, τα βιβλία τη. Και από ό,τι βλέπω, προσπαθούν να διοργανώσουν και κανονική, με φυσική παρουσία, λε και ανάγνωστη Θεσσαλονίκη. Ε. Και μάλιστα σε αυτή τη συνάντηση. Ηταν και το άλλο φιλικό μα ιστολόγιο εδώ πέρα, ε, για το οποίο μάλλον θα σου πω μετά το ε, τραγούδι τα νέα και από εκεί, μετά το κομμάτι. Συγγνώμη. <ΣΣΣΣ> Και ακούσαμε από τον Benjamin Britten The Sally Gardens, Scape του Sally, ε, ένα πώς πω, μα, Βέβαια, ένα έτσι όμορφο ανοιξιατικό ε, κομμάτι. Αυτή, ίσω λίγο πιο μελαγχολικό, αλλά τα έχει αυτά. Η Άνοιξη, είπαμε. Η Άνοιξη έχει, είπα και στην αρχή, ε, το στίχο του δικού μα, του Διονυσσίου Σολομού, έστει ε, ο έρωτα χορό έξω τον Απρίλη, αλλά ο έρωτας, είπαμε, έχει πολλά μέσα έχει και τη χαρά, έχει την προσμονία και την μελαγχολία, ενίοτε και την ε, απογοήτευση αυτό όμως δεν έχει εμποδίσει κανέναν να ερωτεύεται έτσι, δεν είναι και αλλήμων όταν σταματώσαμε να ερωτευόμαστε, πρέπει να πάει χαμένο το ανθρώπινο είδο μεγάλη κινητήριο δύναμη ο και η Άνοιξη φέρνει ε, την ε, Όσο να είναι, ε, θεωρείται αρκετά ερωτική βοή, αν, ανεβαίνει η διάθεσή μας. Και φυσικά υπάρχει και λόγους που ανεβαίνει η διάθεσή μας, γιατί φτιάχνει ο καιρός πάνω απ' όλα. Ε, Πώς να ερωτεστείς, όταν έξω ε, ρίχνει καταιγίδες, ε, αυτό, όταν κόσμο μένει κλεισμένο, ε, όταν ε, κοιτάς ε, προσπαθάς και μην σκεφτό το κεφάλι να μην σε πάρει ο να μην σε πάρει η βροχή την άνοιξη υπάρχει μια ψυχική ανάταση εκτός αυτού μην ξεχνάμε και το μεγάλο αυτό του ήλιο, τη μεγάλη επίδερεση που έχει ο ήλιος στη διάθεσή μας έτσι, με το υποτιμώ μπορεί να μας φέρνει τώρα που είμαστε σοβαριά με αυτό ελέγχουμε ε, τα ξέρουμε τι μα γίνεται και δεν ε, όχι το πιστέψτε με δεν ξέρουμε τι μα γιατί είμαστε έρμεα, όπως και όλη η φύση, να το πω έτσι, είμαστε ε, έρμεα των, ε, α, του, του σώματός μας, ε, του πνεύμα μα, όσο και αν θέλουμε το θερούμα θάνατο ή οτιδήποτε, είναι έρμεο το σώματός μας, είναι η διάθεση μας, είναι έρμεο των ορμονών μας, να το πω έτσι, που εκκρίνονται και φυσικά ε, οι οποίε επηρεάζονται και από τη... Μήκο τη ημέρα και από την λίγη και από την θερμοκρασία επηρεάζει το σώμα μας, επηρεάζει και το πνεύμα μας και η διάθεσή μας και αυτό φυσικά δεν είναι κακό αρκεί, μας συντομπαίνει για να ξέρουμε τι μας γίνεται έτσι, να μην μας φθεί ποτέ το ένα και πότε το άλλο δεν είναι, όλα πρέπει να έχουν την, τη σειρά τους Έλεγα προηγούμενως λοιπόν για να κάνουμε τη βόλτα μας αυτή στο διαδίκτυο σήμερα και έλεγα ότι ζήλεψα τη συνάντηση που έκανε το ελληνικό φαν της Jane Austen. Εκεί πέρα ήταν και οι άλλοι... Και αυτή η φίλη τη Τζιν Όσταν, το φιλικό μα ε, ιστολόγιο, η Αλίκα στη χώρα των βιβλίων, η οποία μα έχει δώσει πάρα πολλέ ε, όμορφε συζήτησει και ωραίε ειδέε φυσικά για την εκπομπή. Ήταν και αυτή εκεί στη συνάντηση. Και ε, ε, στι φόρτε που έκανα μαζεύοντα υλικό για την εκπομπή έχει μια πάρα πολύ ωραία δημοσίευση. Ε, Συστήνω μετά να πάτε να την. Διαβάσετε και, και εσεί. Ε, Α πω: Εγώ τι λέει, μια που λεωρετή ο την Παρασκευή για βιβλία, με πράσινη για την Άνοιξη. Τώρα που ήρθε, ε, αρχίσαμε να τη νιώθουμε γιατί ολιώ θέλαμε να κάνουμε φαινόμενα στην Άνοιξη. Ε, Μην μπείτε ότι ο Μάρτιο ήταν προσφέρθηκε έστω το πρώτο δεκαήμερο του Πριλίου, ούτε και αυτό ήταν. Τώρα αρχίσαμε λίγο τι ημέρε του Πάσχα και μετά, λες, με την Ανάσταση, αναστήθηκε και ο καιρό και αρχίσαμε να νιώθουμε λίγο άνοιξη. Και αυτή λοιπόν έχει γράψει ένα πολύ όμορφο έρθρο στο ιστολογιό τη η Αλίκη, ε, είναι και μέλο του Σανταλουστού μου, και έχω και νόητο εδώ βέβαια, ε, με βιβλία που μα προτείνει ε, για την άνοιξη. Βιβλία τα οποία προσωπικά μα λέει, προσωπικά, άποψη ότι τη φτιάχνει τη διάθεση. Και σε, φυσικά ο καθένα έχει τι δικέ του προτιμήσει και γι' αυτό ε, καλείται και και ο αναγνώστη των βιβλίων να πει και αυτός, ε, ο αναγνώστης του ιστολόγιου, συνόμη, να αφήσει ένα σχόλιο, ε, έχει παρουσία και στο Google Plus και εκτό του ιστολόγιου, και να πει τα αγαπημένα του βιβλίο. Και φυσικά από τα προτιμίες όλα λέει της, uh, Jane Austen, ε, της, ε, φαίνεται πως της αρέσει η Jane Austen, έτσι. Άλλο ανοιξιάτικο από τον τίτλο, ας πούμε, ε, η κύπη της Τατιάνας μας προτείνει, η κύπη της Τατιάνας της Πολινά, α, Σήμουνος, και ε, ε, γιατί έχει, λέει, μας μιλάει για μεγάλο έρωτα, και ο έρωτας mm. είναι ανοιξιάτικος, αυτό που λέγαμε και εμείς προηγουμένω. Ε, αυτό, ναι, δεν είναι αδικό αυλοκλασικό, ας πούμε, που έχει σχέση και με λουλούδια και με άνοιξε, ε, η κυρία με τις καμέλιες του φυσικά του Αλεξάνδρου Δουμά, του νεώτερου, ε, ή, του Υιού, όπως, όπως λένε, έτσι, και μερικοί δεν συνειδητοποιούν, επειδή το γράφουμε στην καθαρέωσα, Υιός, ε, δεν συνειδητοποιούν ότι είναι ο του και, δω, Υιός του Αλεξάνδρου Δουμά, και να δούμε τώρα, έτσι γίνονται και ε, αυτά και ναι όντω ε, αρέσει ε, αυτό είναι ανάλαφρο ε, μας, τι άνω μας προτείνει μερικόπινες έτσι ε, ανάμεσα μας προτείνει θα συμφωνήσω ε, απόλυτα, φτιάχνει τη διάθεση και ο μυστικό κύπρος ναι που είχε γυριστεί ε, και ταινία και, ε, ένα, και ένα ακόμα θα σου πω και θα κλείσω μετά από όλα, διαβάστηκε κάτι από το ιστολόγιο λόγιο και ε, το άνεμος στις ιτιές. Ε, ε, επί το The Wind in the Willows, να ξέρω πώ. Έχετε διαβάσει, αλλά σίγουρα η ε, δική μου γενιά, ίσω και η λίγο μικρότερη, σίγουρα είναι λίγο μικρότερη, ίσω και η μεγαλύτερη, θυμάστε από την τηλεόραση, μια πολύ ωραία κλική σειρά. Ο άνεμο τη θεία δημιουργήθηκε με του χαρακτήρε, σαν τύριζε στην δηλαδή, ουσία μια σάτυρα των διαφόρων χαρακτήρων, αλλά του χαρακτήρε ήταν ζώ. ζώα. Του υποδέονταν ζώα, ο βάτραχο, ο ασβό. Έτσι. Ε, ο τυφλοπόνδικ, έτσι και ήταν και ένα άλλο σωρά, και ένα άλλο και μεγάλο. Ε, ρεπερτόριο ζών που καθένα είχε το δικό του χαρακτήρα και απέδιδε και έφγαζε αρκετό γέλιο αυτή η σειρά αλλά ήταν και πάρα πολύ όμορφο μέσα σειρά και νομίζω και τα βιβλία είναι, είναι πάρα πολύ καλά βέβαια αυτό δεν είναι το μόνο αξιολόγιο πρόταση που έχουμε, είναι διαβάστε και η Ελίκη έκανε και αυτή επίση ένα ένα αφιέρωμα, ε, παρου, εννοούμε, ένα αφιέρωμα μια παρουσίαση μια παρουσίαση στο βιβλίο που παρουσιάσαμε είχαμε παρουσιάσει πριν από καιρό και εδώ στην εκκοπή το βιβλίο τη Τζεν Κάμπελ είναι τρελή αυτή η βιβλιοφάγη ένα, και είχε αν θυμάστε περίπου στι απόκριες που κάνει μια εκκοπή και διαβάσαμε αρκετά κομμάτια αυτό το βιβλίο με αστεία ε, ευτράπελα θα έλεγα τα οποία ευτράπελες στίχο μυθής που συμβαίνουν να λαμβάνουν χώρα σε βιβλιοπολία και η Τζεν Κάμπελ έχει και αυτή ένα πολύ ωραίο ιστολόγιο το οποίο και ιστολόγιο και κανάλι στο YouTube που συγγραφέας που αναφάσει πολλά βιβλιοφιλιακά δεν θα μπες τι να παρακολουθήσει κανεί τέλος πάντων έχει, είναι, αυτό είναι καλό για όσους θέλουν να σκήσουν και λίγο τα αγγλικά τους νομίζω ότι μπορούν να έχουν μια για την Αγγλία Τζεν Κάμπελ και... Ε, έχει πολύ, ε, πολύ ωραίε και ομορφες παρουσιάσεις μας περιθώσε πάμε όμως στο, στο επόμενο κομμάτι μας Και από την πασίγνωστη όπερα του Jean-Bizekarmen ακούσαμε το «En aria και τη «Mavegret» που σημαίνει το λουλούδι που μου πέταξε. Και φυσικά τη βάλαμε όχι μόνο για ε, την όμορφη μελωδία και τον τίτλο, αλλά αν τα φράσουμε ε, τους πρώτους τραστοστήκους λέει το λουλούδι που μου πέταξες το κράτησα στη φυλακή και έτσι είναι αρκετά ρομαντικό θα έλεγα εν πάση περιπτώσει πλησιάζουμε ε, στο τέλος της εκπομπή και το τελευταίο ιστολόγιο το οποίο ε, θα αναφέρουμε ε, σήμερα είναι το φιλικό μας ιστολόγιο ο mm. Θαλής και τα βιβλία και το οποίο ασχολήθηκε με ένα, όχι λόγο τεχνικό ασχολήθηκε το τελευταίο καιρό με ένα ο πιο τεχνικό, ψυχολογικό ενό ψυχολόγου, ε, του βιβλίου Μανούβρε, του ψυχολόγου ε, Γιώργου Πιντέρη ο οποίο διάβασε και έχει εκτενή ε, και έχει την κριτική του και. Θα έλεγα ότι δεν μας, το, ε, δεν μας το προτείνει εδώ πέρα. Τώρα το γιατί, και το πώ ε, μπορείτε να το δείτε στο ιστολόγιο. Βέβαια ε, εντάξει θα μου πει βιβλίο ψυχολόγια, συντάξει ε, κάποιους από τους ακροτές μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Όμως στο ιστολόγιο θα βρείτε πάρα πολλά ε, βιβλία και ενδιαφέρουσε κριτικέ ε, κριτικές και να πω ότι ένα ε, ε, ιστολόγιο το συγκεκριμένο είναι ότι γράφει η βιβλία τα οποία έχει διαβάσει, δεν δε γράφει όπου δελτία τύπου, έτσι. Η βιβλία και καταθέτει την προσεπτική του άποψη, όπως κάνω και εγώ άλλωστε σε αυτή την, σε αυτή την εκπομπή. Ε, όμως σιγά σιγά φτάνουμε στο, στο τέλος της εκπομπής μας. Ε, ακούσατε την εκπομπή Εξ εδώ στο Radio Music Heaven. Να σας ευχαριστήσω, να, να καλησπαιρίσω καταρχάς και τους τελευταίους, οι οποίοι ήρθαν να μας επισκεφθούν, να μας το την Κολοφίνα, να καλησπαιρίσω τη Σίλια, να καλησπαιρίσω και τον Πέτρο, οι οποίοι, η Σίλια και ο Πέτρος, έχουν και τις εκπομπές ε, αύριο, όπως σας ανέφερα και νοήτερα, να... Έτσι, να τις ξεχάσουμε, σήμερα στις 9 θα είμαστε πάλι μαζί στο Radio Music Club, με την Αλκιόνι, με τις Αλκιονίδες Νόδας και στις 10 το πολύ όμορφο αφιερώμα του αιθεροφάμωνα. Και ε, έτσι με τον πιο όμορφο τρόπο θα μας αποχαιρετήσει η Κυριακή και θα ετοιμαστούμε για τη Δευτέρα μας. Εγώ ε, να σας ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση, σας χαιρετώ εδώ σας εύχομαι μια πολύ καλή εβδομάδα. Μην ξεχάσετε, έχουμε την παγκόσμια Διαβάστε, χαρίστε ένα βιβλίο. Ε, ανανεώστε ε, τη σχέση με το βιβλίο, κάπου την έχετε παρατήσει. Και θα σας πω με ένα όμορφο, πολύ όμορφο, κατά τη γνώμη μου κομμάτι του Τσαϊκόφσκη Βάλς Λουλουδιών. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.